Χαμηλοσταξούχοι, ένστολοι, πετρέλαιο, θα δούμε. Oh, θα δούμε. Θα δούμε. Θα oh, δούμε. Oh, no? Να δώσουμε μια ανακούφιση. Αστερτού. Oh, Οδενό. Προτεραιότητα να δώσουμε μια ανακούφιση στου ένστολου. Χαμηλοσυνταξούχοι, ένστολοι, πετρέλαιο, θα δούμε. Μήπω πρόκειται να τα πάρουνε, όλοι αυτοί. Του έβαλε στο τσουβάλι. Θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα, όποτε δεν το πιστεύει, ούτε και ο ίδιο. Το είπε χτε, προχτέ μάλλον. Είναι υποχρεωμένο να το πει. Ο ρόλο ενό πρωθυπουργού που έχει καταστρέψει τη χώρα και αυτό όπω και οι προηγούμενοι είναι να τονώσει, υποτίθεται, το ηθικό. Πώ αλλιώ τονώνει το ηθικό, λέγοντα. Αυτά που είπε ο Σαμαράς. Δεν τα πιστεύει ο ίδιο, δεν τα πιστεύει κανεί. Και κολλάσε να θα δούμε στο τέλο για να δούμε τι ακριβώ θα συμβεί. Το είχε πει πριν από το Σαμαρά η Όλγα Κεφαλογιάννη ω υπουργό, η διαφήμιση δηλαδή του Υπουργείου τη, του Υπουργείου Τουρισμού, ότι είναι η πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Ακούγοντα τον κύριο Σαμαρά προχθές τον κύριο Βενιζέλο χθε, σχηματίζει κανεί την εντύπωση ότι είμαστε πιο τυχεροί άνθρωποι στον πλανήτη. Την ησίδα. Πώς το είπε, ευμάριας, Ιρίνης ευημερίας είμαστε. Τι θα γίνουμε στα 7 χρόνια που απομένουν μέχρι το 2021 η καλύτερη χώρα που θα έχουμε αναπτυξιακές ευκαιρίες, προοπτικές. Τι τελειώνει το μνημόνιο, τι δεν θα έρθουν άλλα μέτρα. Ό,τι καλύτερο έχει υποθεί τις δύο προηγούμενες μέρες. Νιώθουμε πολύ τυχεροί, νομίζω και εσείς το βλέπουμε, αυτή η χαρά είναι διάχυτη έξω. Οπότε, Να ευχαριστήσουμε τη ΔΕΘ που υπάρχει, γιατί κάθε χρόνο αυτό ο θεσμό δεν προσφέρει τίποτα απολύτω, δεν έχει σημασία. Και μόνο ότι ανεβαίνουν πάνω και κάνουν τι δηλώσει που κάνουν, νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και κυρίω πολύ περήφανοι. Όλοι αναρωτιούνται. Εντάξει, από τον χρόνο θα έχουμε ανάκαμψη και πλεόνασμα. Εντάξει, σιγά σιγά θα θα αρχίσει να απορροφιέται η ανεργία, να ξεπερνιέται η κρίση. Αλλά μετά, πού θα πάει η Ελλάδα, πού θα διαφέρει από αυτήν που γνωρίσαμε στο πρόσφατο παρελθόν, πόσο θα χρειαστεί για να συνέλθει οριστικά. Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ Τουλάχιστον στις επόμενες δύο-τρεις γενιές Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ Πολύ ευχάριστο αυτό Αχ Έλενα, σε παρακαλώ Όχι τόσες ειλικρίνες Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ Τουλάχιστον στι επόμενε δύο-τρει γενιέ. Να, αυτό είναι μια ειλικρίνεια και όπω λέει η, αυτή η ηθοποιό εκεί μαζί με την να Ναθαναήλ στο Τζένι, το θυμόσαστε κάπω, είναι στη Μίκονο και της λέει: η Έλενα με τα σπαστά ελληνικά που ήταν πολύ τη μόδα εκείνη την εποχή, όχι τόσε ειλικρίνειε δεν άντεχε εκείνη η κυρία, ε, δεν αντέχουμε κι εμεί με τόσε ειλικρίνειε. Οι μισέ είναι κανονικέ, τις είπε έτσι, τι άλλε μισέ τι έχουμε φτιάξει εμεί για να. Τη βάλουμε στο στόμα του Πρωθυπουργού ότι έτσι τις έχει πει, διαλέξτε, βρείτε που είναι η κανονική αλήθεια που είναι το κανονικό ψέμα, που είναι το μισό ψέμα που είναι το δικό μας ψέμα, που είναι το δικό του ψέμα έτσι και αλλιώ δεν υπάρχει διαφορά συνήθως γίνεται αυτό που περιγράφουμε εμείς όχι ότι είμαστε ικανότεροι προς Θεού όταν έχεις απ' έναν Αντώνη Σαμαρά αλλά επειδή είμαστε πιο κοντά στη γη από ό,τι όλοι αυτοί ο Πρωθυπουργό μπορεί να είναι ψηλά, πολύ ψηλά έχει φτάσει όντως, μετά από εκείνα τα πολύχρονα κλεισίματα στο σπίτι που κοίταγε τους τείχους και είχε εμπνευστεί και όλο αυτό το ζούμε τώρα εμείς, ως όφελο έχει και συναισθήματα και κατά σύμπτωση νιώθηκε αυτό ότι έχουν νιώσει και οι προηγούμενοι που κατέστρεψαν. Εκνευρίζονται οι γνωστοί προφήτες της καταστροφής. Χάνουν την ψυχραιμία τους. Ναι, επειδή λέει εγώ είμαι αισιόδοξο. Αλλά τι νομίζουν, εγώ δεν βλέπω την ανεργία, δεν νιώθω τον πόνο.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 και τα χαίρομαι, είναι πολύ σκληρά και για μένα προσωπικά. <Ρι> και αυτά που έλεγα και που λέω στον κόσμο, τα λέω από τη ψυχή μου. Γιατί πονώ για τον τόπο αυτό <Ρι> και πονώ για την κατάσταση κάθε Έλληνα. Ναι, δεν έχει πονέσει ο Σαμαρά, δεν έχει πονέσει ο Γιώργος, δεν έχει πονέσει ο Βενιζέλο. Να, τρει Έλληνε οι οποίοι πονάνε με αυτά που κάνουν στους άλλου. Εδώ έχουμε ένα μοναδικό φαινόμενο: να πονάει κάποιο επειδή προκαλεί πόνο στους άλλου. Κανένα από του άλλου δεν έχει μιλήσει για το πώ νιώθει αν πονάει, αλλά ακούμε συνεχώ αυτού που προκαλούν τον πόνο να δηλώνουν ότι πονάνε και του συμπονούμε κι εμεί με τη σειρά μα. Για να το πούμε κι αλλιώ, πονάμε εμεί επειδή πονάνε αυτοί. Όχι επειδή κανονικά θα έπρεπε να πονάμε εμεί όταν βγαίνουν συνεχώς και εκφράζουν την, τον πόνο τους και την αγωνία τους και την αγάπη τους και το εθνικό χρέος κυρίως. Ο Γεράσιμος Διακουμάτο είναι σε τελείως άλλη μοίρα και άλλη σφαίρα, ίσως και άλλο γαλαξία και αυτό τον κάνει πιο αγαπητό σε όλους μας. Ήταν μαζί το πρωί του Σαββάτους στην εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά. Ήταν μαζί με συνταξιούχους, εργαζόμενους, απολυμένους, εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα, υποψήφιους θύματα όλες αυτής της τους access που ζούμε τα, τους τελευταίους μήνες ήταν στα παράθυρα ε, κάποια στιγμή του έκαναν μια ερώτηση και ήταν πολύ απολαυστικός και ωραίος ο τρόπος που απάντησε Να κάνουμε λίγο ξεκάθαρο κάτι Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχουν απολύσεις που? Όποιος δεν το λέει wow. λέει ψέματα Ωραία, να μας Ο ίδιος ο, ο Πρωθυπουργός α, πού, yeah. τοπική αυτοδιοίκηση Στην υγεία Και τι είναι διαδεσιμότητα κύριε Γιακουμάτε, και μετά τι 8 μήνε τι θα γίνει, Πράγματι υπάρχουν απολύσει. Ο Ρένα ο πρωθυπουργό από <σομίου> την τοπική αυτοδιοίκηση στην υγεία Στη Και μετά τι 8 μήνε τι θα γίνει, Άλλο αυτό, άλλο αυτό τι θα γίνει μετά από 8 μήνες τώρα Έχουμε απολύσεις, Πού. δεν ξέρει που έχουμε απολύσεις Δεν έχει ενημερωθεί, Ρωτάει αυτό το που με τη γνωστή έτσι, αφέλεια του πολιτικού Ο οποίος έχει βάψει τα χέρια του στο αίμα Έχει ψηφίσει όλα τα νομοσχέδια, έχει πει το ναι σε όλα Πάνω από 10-15 φορές και τα προεδρικά της πράξη νομοθετικού περιεχομένου Όλα αυτά τα πολυδημοκρατικά διατάγματα, νόμους Οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί, εφαρμόζονται για το καλό πάντα όλων. Άλλο η διαθεσιμότητα, άλλο η απόλυση, έχει δίκιο. Αμέσω μετά έγινε πιο συγκεκριμένη συζήτηση. Του είπαν για του σχολικού φύλακε. Να θυμίζουμε ότι σχολικοί φύλακες ήταν ένα είδο επιστάτη στο σχολείο. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος όταν ρωτήθηκε τι ακριβώ να κάνουν οι σχολικοί φύλακες που έφυγαν από το σχολείο, απάντησε με πολύ θάρρο και έδωσε τη λύση. Και φωτίστηκε το πρόσωπό του να ξαναπάνε στα σχολεία. Λέει ο άνθρωπο από τη Θεσσαλονίκη ότι ναι, ναι. εάν εμένα με βγάλουν στη διαθεσιμότητα, με τον απόδημο στην ενεργία. Αυτό λέει. Ό, Ό, δεν αυτό λέει. λέει. Όχι, Η διαθεσιμότητα για κινητικότητα. Είναι για κουμάτε που θα πιάσουν δουλειά οι σχολικοί φύλακε. Αφού δεν να σας Στο μπορούν του να το κάνουν. Να σα πω που μπορούν να πάνε στα σχολεία, να πάνε πιστάτε, να βγάλουν και πάλι στα νοσοκομεία. Πώ δεν μπορούν. Μα από εκεί φύγανε, από τα σχολεία φύγανε. Πώ θα πάνε ξανά στα σχολεία, Αυτό το Υπουργείο που τώρα του προτείνει για διακομμάτι να ξαναπάνε, αυτό το Υπουργείο του έδιωξε. Ωραίε απαντήσει, Σάββατο πρωί ήταν ό,τι έπρεπε. Η σάτυρα έχει μεταφερθεί στην τηλεόραση, στα πρωινάδικα, το έχουμε ξαναπεί. Και α, σιγά σιγά που ολοκληρώνεται τα προγράμματα των καναλιών θα κυριαρχήσει σε πάνω από 10-18 περίπου κάπου εκεί ώρε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και κυρίω στα δελτία ειδήσεων. Ο Αντώνης Αμαράς, ο Πρωθυπουργός Όλων των Ελλήνων, ανακοίνωσε και πολύ αισιόδοξα μέτρα για την φορολογία για τον επόμενο όμω χρόνο. Απ' την επόμενη χρονιά θα πληρώνουν όλοι τις βάστακτους φόρους. <Στονίκαι> Στόχος μας είναι και παραμένει να πληρώνουν όλοι τις βάστακτους φόρους. <Στονίκαι> Να σε παρακαλώ, όχι τόσε ειλικρίνε. από την επόμενη χρονιά θα πληρώνουν όλοι τι βάστακτου φόρου. Φόρους. Στόχο μα είναι και παραμένει. Να συνθλίβονται οι αδύναμοι και να ξεφεύγουν πάντα οι ισχυροί. Ένα πολύ καθαρό στόχο, τον οποίο τον έχει πιάσει, τον έχει καταφέρει η συγκεκριμένη κυβέρνηση και οι προηγούμενοι, πάντα είναι ο στόχο που τον καταφέρουν όλε οι κυβερνήσει. Να συνθλίβονται οι χαμηλότεροι, οι φτωχότεροι και να κυριαρχούν, να ζουν καλύτερα ή πλουσιότεροι, διότι υπάρχει σχέδιο και υπάρχει και συνέχεια του ελληνικού κράτου. Είναι, είναι ο μόνο τομέα στον οποίο υπάρχει συνέχεια των κυβερνήσεων, όπω ακριβώ το διατύπωσε ο Πρωθυπουργό από τη ΔΕΘ. Ξαναευχαριστούμε τη ΔΕΘ για την πολύ λικρίνια που μας δίνει κάθε χρόνο, να, όπως ο Βενιζέλος, μιλώντας για το σχέδιο εξόδου. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, και το καταλαβαίνει η καθεμιά και ο καθένας εδώ στην Ελλάδα, πως ούτε υπήρχε ούτε υπάρχει σχέδιο που οδηγεί στην οριστική και ασφαλή έξοδο από την κρίση και από την στενή αυστηρή εποπτεία των εταίρων και πιστωτών μας. Θέλω σε παρακαλώ, τόσες Ούτε υπήρχε, ούτε υπάρχει σχέδιο που οδηγεί στην οριστική και ασφαλή έξοδο. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. <σχερδίδι> <σχερδίδι> Δεν υπήρξε ποτέ. <σχερδίδι> <σχερδίδι> Κάποια στιγμή είχαμε πιστέψει ότι υπήρχε αυτό το σχέδιο. Ακούσαμε εδώ τον αντιπρόεδρο, μόλις είχε έρθει από την Αίγυπτο στο Κάιρο. Ε, οπότε τον πιστεύουμε, γιατί δεν μπορεί κανεί να αμφισβητήσει. Λόγια του Ευάγγελου Βενιζέλο. άλλωστε είναι ο βασικό πρωταγωνιστή τη κρίση του Μνημονίου, όλα αυτά τα χρόνια από διάφορε πολύ θέσεις. θέσει. Το success story είναι μια αφηρημένη έννοια. Πάντα, όταν βρίσκουμε πρωταγωνιστές ακόμη και κομπάρσου, σε αυτό το success story, ε, στεκόμαστε λίγο. Όπω εδώ, θα ακούσουμε ένα λιμενικό που επίση βγήκε στο ίδιο παράθυρο που ακούγαμε πριν με το Γεράσιμο Γιακουμάτο. Λιμενικό από τη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα τηρεί πλέον τα συμφωνηθέντα. Πιάνει του στόχου τη. Η ατροφαρμακευτική περίθαλψη στα στελέχη του λιμενικού δεν έχουν εδώ και πέντε χρόνια. Είναι Καταβάλουμε κανονικά τι εισφορέ μα. Δεν μπορούμε να πάρουμε φάρμακα γιατί κανένα φαρμακείο στη χώρα δεν μα δίνει. Γιατί του χρω... χρωστάνε τις μηχαλού, χρωστάνε ναι. σε όποιον μιλά ελληνικά. Η Ελλάδα τηρεί πλέον τα συμφωνηθέντα. Πιάνει του στόχου τη. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα γιατρό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Αντέχουμε να δουλεύουμε, δεν αντέχουμε να μας δουλεύουν. Εγώ δεν βλέπω την ανεργία. Δεν νιώθω τον πόνο. Αντέχουμε να δουλεύουμε, δεν αντέχουμε να μας δουλεύουν. Ο Λιμενικός. Από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ακούσει μέχρι στιγμή τον Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό, να λέει ότι τελειώνουμε, βγαίνουμε από την κρίση, πάμε καλά. Σε 7 χρόνια θα γιορτάσουμε μια νέα απελευθέρωση, τελειώνει το μνημόνιο, δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Έχουμε ακούσει και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Εμεί αυτού του δύο δεν του πιστεύουμε, το έχει πει και ο Στρουνάρα παλιότερα και καμιά δεκαριά ακόμη αξιόλογοι υπουργοί. Άλλωστε για να είναι υπουργοί είναι αξιόλογοι. Εμεί δεν πιστεύουμε κανέναν από αυτού, το πιστέψαμε όμω όταν σήμερα το πρωί το ακούσαμε από το στόμα του Σίμου και Δίκογλου. Αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια καθοριστική φάση Είναι η ολοκλήρωση της μιας δύσκολης, κρίσιμης, καθοριστικής φρονιάς Που όμως έφερε καρπούς Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και έχουμε τα ενδείξει. Θα έλεγα από όλο τον κόσμο ακούς τη βεβαιότητα Θα έλεγα από όλο τον κόσμο ακούς τη βεβαιότητα Θα έλεγα από, από όλο τον κόσμο ακούσει τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα του χρόνου μπαίνει σε, έρχεται η ανάκαμψη, θα έχει πρωτογενές πλεώνασμα από φέτος και αλλάζει τα δεδομένα του προγράμματό τη. Η Ελλάδα του χρόνου έρχεται η ανάκαμψη, αλλάζουν τα δεδομένα, τελειώνει το πνημόνιο. Εφόσον το λέει και ο Κεδί Κογλουμ νομίζω δεν υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί αυτά τα θετικά νέα. Σήμερα ξεκινάμε πολύ αισιόδοξα, είναι και αρχή της εβδομάδα. Ξεκινάει για τα σχολεία μεθάριο για να κλείσουν τα σχολεία μεθάβριο. Δεν έχει σημασία πηγαίνουν όλα μια χαρά. Η χώρα κυβερνητά καλά επειδή κυβερνήται με mail. Όπω ξέρουμε, τρόηκα, έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα το περίφημα mail. Είχε ξεσηκωθεί ένα άλλο ότι μα ήταν εξάρτιτη, ότι θα αντιδράσει ο Σαμαρά, ο Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση ολόκληρη. Τα δύο κόμματα, η Βουλή δεν ανέρχονται τέτοια πράγματα. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η συγκεκριμένη ηγεσία θα δεχθεί ό,τι λέει το mail. Άλλοι ηγέ είναι αυτοί που ανήπήρχαν στα πράγματα. Δεν θα δεχόντουσαν κανένα mail Είναι, oui, πολύ, είναι πολύ κακό για τη χώρα Πολύ κακό για τη χώρα Έτσι είναι. Ε, Να στέλνουν μεσαίοι είναι. πάλι τη Τρόικας mail Σε εκλεγμένους και πολιτικούς αρχηγούς και βουλευτές Αυτό είναι τροπή Πιο μεγάλη τροπή κύριε Αν Πρόεδρε λιγός. Εγώ δεν το δέχομαι Εμένα μου στείλει και... mail η Τρόικα το σκίσω το ξέρετε Εμένα μου στείλει και... mail, η Τρόικα, το σκίσω, το ξέρετε. Τραγουδάει στο ενδιάμεσο η χοροδία και λέει Γιώργιο γιώ", Γιώργης, Γιώργη". είναι ο Γιώργης ο Αυτιάς βεβαίω, αυτό που θα σκίσει το mail γιατί η Τρόικα αμέσω μετά το Υπουργείο Εθνική Άμυνας που έστειλε το προηγούμενο mail σε αυτόν που ήθελε να στείλει mail είναι στο Γιώργο τον Αυτιά και στη Μάγδα εκεί. Ε, οπότε κοπήκαν οι γέφυρες, αυτόν έχει ταραχτεί γενικώ. Η ευρωπαϊκή ισορροπία μετά από αυτά και πρέπει οι υπεύθυνοι πολιτικοί άνδρε του τόπου, ο Γιώργο Αυτιά προκειμένου να προσέχουν τι δηλώσει κάνουν γιατί είναι σε τεντωμένο σκηνή οι σχέσει μα με την Τρόικα, η Ευρωζώνη είναι σε τεντωμένο σκηνή, η Ευρώπη γενικότερα, ο πλανήτη ολόκληρο όπω πολύ καλά αντιλαμβανόμαστε. κάνουμε ένα απλό ζάπινγκ το βράδυ στι ειδήσει, εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα και αυτή την εβδομάδα. Μία με δύο, 2 11, 208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία, χωρί το 1-2 μπροστά. Με το 2-11 ξεκινάει. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει ρεαλ, αφήνει και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Και mail δεχόμαστε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Γιώργο Τζιβέλεκη ρυθμίζει τον ήχο. Και με επιπλέον θετικέ ειδήσει, πάμε στου διαφημίσει και αμέσω μετά είμαστε εδώ. Μπορούμε σε λίγο Βέβαια. να τέλο και στην εποχή των μνημονίων <Κοίλιο> έχουμε καλύψει πάνω από τα δύο τρίτα τη απόσταση που μα χωρίζει από το τέλο έχουμε διανύσει σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα του δρόμου έχουμε κάνει τα τρία τέταρτα τη διαδρομή Στόχο τόχος μας είναι και παραμένει να συνθλίβονται οι αδύναμοι και να ξεφεύγουν πάντα ισχυροί. Εγώ δεν το δέχομαι. Εμένα μου στείλει και... mail η Τρόικα, το σκίσω, το ξέρετε. Από την επόμενη χρονιά θα πληρώνουν όλοι τις βάστακτους φόρους. Το ξέρετε. Μπορούμε, σε λίγο, να πούμε τέλος και στην εποχή των μνημονίων. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! πάνω από τα 2 τρίτα της απόστασης που μας χωρίζει από το τέλος έχουμε διανύσει σχεδόν τα 4 πέμπτα του δρόμου έχουμε κάνει τα 3 τέταρτα της διαδρομής ανοίξτε δρόμο να περάσουμε στην πάντα, στην πάντα το δούλεμα έχει πολλές εκδοχές διαλέγεται και το πιο κλάσμα θέλετε θα βγούνε και άλλα φαντάζομαι γιατί υπάρχει ένα αστείο γενικότερα με το τι ακριβώς απόσταση έχουμε διανύσει και που ακριβώς πηγαίνουμε πέρα από αυτά υπάρχει ένα μπέρδεμα με μπέρ Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον, ο αόριστο, ο παρατατικός, ο ενεστώτας Τα μπέρδεψε και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, ξεχνώντα ότι τώρα που μιλάει, προχτέ που μιλάει και τώρα που μιλάμε εμεί, ισχύουν αυτά που ο ίδιο τα έχει τοποθετήσει σε αόριστο χρόνο. Μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλο και στην εποχή των μνημονίων, όπου άλλοι καθόριζαν την πολιτική μα, γιατί οι ίδιοι δεν μπορούσαμε να περάσουμε ούτε μήνα χωρί να μα δανείσουν. Δεν καθόριζαν. Άλλοι την πολιτική μα, καθορίζουν άλλοι την πολιτική μα και είναι υπεύθυνο και ο ίδιο που το δέχεται ή που έχει εμπλακεί, ή που όχι μόνο το δέχεται, είναι και βασιλικότερο του βασιλέως όπω και όλοι οι προηγούμενοι. Συμβαίνει τώρα. Δεν συνέβαινε κάποτε. Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, ίσω δεκαετίε για να πούμε κανονικά, όχι στα λόγια τα δικά του, στα λόγια όλων μα, ότι κάποτε καθόριζαν άλλοι με τη συνεργασία κάποιων ντόπιων εδώ την πολιτική τη χώρα, την κατάσταση και αποφάσιζαν άλλην με τη συνεργασία των ντόπιων για ζωέ εκατομμυρίων Ελλήνων. Ελάρε. Ελάρε, φίλε. Να σου πω: Θέλω να την Κανέλη, Γιώρισε. η οποία γύρισε και είπε μόλι τώρα ότι συμπαθεί το Γιώργο και το Σιμίτη την καταγγέλω και να την καταγγείλεις κι εσύ! Γιατί καλέ, συμπαθήσει είναι και ο Γιώργος και ο Σιμίτης. Ε, δεν τρέπεσε καθόλου. Δεν είναι. Άντε σκέψτορ, <χω> άντε <de> σκέψε. <χω> κοίτα τα μούτρα του Φόλου, του Σαμαρά. Κοίτα το Γιώργο, κοίτα το Σιμίτη. Ποιο πρωτοί <χω> Και έρχεται να γυρίσει να μας πει ότι τους συμπαθεί, αντί να γυρίσει να μας πει ότι τους μισεί. Ότι τους μισεί, ότι τους λατρεύει πρέπει να πει. Εγώ το λατρεύω. Εσύ το λατρεύεις. Έχει τα ίδια σκάντα. Κύλησε ο Τζέκερης και το καμπάκι. Τι να σου πω. Δεν μπορείς να πεις και πολλά. Σε τάποσα. Ρουπομένο έφυγες από εδώ πέρα. Άντε γεια. Τσίου. Έλα, αποστόλη. Θα σου πω κάτι, έχω εκείνο τον Βενιζέλο και τον Για αν δεν ήταν πολιτική, τι επάγγελμα θα κάναμε καλύτερα. Ο Γιακουμάτο ιδιοκτήτη Μπιτσόμπαρου στην Μύκονο, στην καλύτερη. Εγώ τον πω για δοκιμασίε τη Φιτζουριών και παγωτών. Μπορεί. Ο Βενιζέλο, απ' την άλλη, θα ήταν μόνο του σε ένα σπίτι γεμάτο γάτε. Γάτες. Άτες. Που θα βλέπει συνέχεια τηλεόραση χωμένο σε ένα καναπέ.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 Έλα ρε Ποκτόλι, έλα. Τι έγινε όλα καλά, καλό χειμώνα. Επίσης. Αντάς σου πω, πες στο θρύνιο, να πει αλεύρι, ο 902 τον κυρέβιος, τσέπρα στον μάρανε τη... τον κακό του τον καιρό, πες το βγάζει την κανέλη για να τον ευρωτευτεί. Δεν κοιτάξε ποιον ο κουτσούμπας το 902, έμαθε. Όχι, γιατί εσύ έμαθε, σε μια αυσόρ ξέρουμε. Ε, σε μια αυσόρ ξέρουμε, Τι όλα αυτή δεν έχει διοκτήτη. Κάνετε κουκουάτε τέτοια πράγματα. Πώς δεν κάνει καλά, εδώ έχει διώξει το μισό ριζοσπάστε. αυτό δεν θα έκανε. Εγώ το ξέρω. Ε, εγώ δεν το ξέρω. Νομίζω ότι εσύ το ξέρεις, μεγάλη ξυπνάδα. Έλα, για.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 Ναι, <συντήρινας> Ναι, <συντήρινα> Καλέ. <συντήρινα> Άσε το ραδιόφωνο λίγο να μιλήσουμε. <συντήρινα> Κοίτα, τώρα δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Μ' ακούτε, <συντήρινα> Περιμένει τώρα εσύ να τελειώσει αυτό για να έρθει η σειρά σου. Και καλά να ακούσεις live. <συντήρινα> Κατάλαβε. <συντήρινα> Λε αφού ακούγεται εκείνο, πώ θα κι εγώ. <συντήρινα> σπίρτο. Να να, τώρα τώρα έλα, βγαίνει. Αχ, τι ωραίο ευχαριστώ. Ναι, Έλα, ωραία, πώ Άκου να δεις τώρα τι σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες. Είμαι εγώ εργοδότης και είσαι εσύ ο υπάλληλος. Εγώ ρε μα***. Ε, ναι. Ωραία το έφτιαξες. Γιατί να μην είμαι εγώ εργοδότης. Είσαι γραμματέας μου. Άντε. Σε πισά. Έστω. Όχι τίποτα άλλο επειδή είμαι σεξ και στο τέλος θα με επιδείξεις. Μόνο γι' αυτό δέχομαι. Λοιπόν, μπράβο. Ε, σε έχω 10 χρόνια με μια σύμβαση χρόνου με τις που έχεις. Ναι.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 Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη Δεν ξέρω ότι ο κόσμος ζορίζεται και υποφέρει του απαντώ για να καταλάβουν μια και καλή Ακριβώς, ακριβώς αυτό που πολεμώ Ανεργία λέγεται, φτώχεια λέγεται Ανασφάλεια λέγεται. Αυτό το απόσπασμα είναι κανονικό έτσι ακριβώ όπω το είπε. να το πειράξουμε, αλλά μετά αποφάσισε το επιτελείο τη εκπομπή ότι είναι πολύ πιο αστείο, έτσι καθαρό όπω το ότι πολεμάει την ανεργία. Ακόμη και το χρώμα τη φωνή και γενικώ οι εικόνε που πηγάζουν από αυτό το μικρό, πολύ όμω έξυπνο κειμενάκι. Και μπράβο σε αυτόν που το έγραψε. Που δείχνει τον Σαμαρά να πολεμάει την ανεργία και όλα τα υπόλοιπα μηνύματα Κροατών. Και ο Χότζα λέει πέτυχε πρωτογενέ πλεόνασμα σε άχυρο. Αλλά ο Γάιδαρο του ψόφισε από την Πίνα και ένα άλλο Ακροάτη. Και βέβαια, η χώρα έχει πρωτογενέ πλεώνασμα σε αδίστακτου πολιτικού του δουλοκτητικού καθεστώτο, σε έμπιστο ψεύτε των Μουμούε και πάνω από όλα σε δουλοπρεπεί πολίτε. Ευάγγελο Βενιζέλο, τελειώσαν τα μηνύματα Κροατών. Ευάγγελο Βενιζέλο μιλάει για τους του βουλευτέ του κόμματό του που σήκωσαν το βάρο τη εθνική προσπάθεια. Οι δύο κοινοβουλευτικέ ομάδε. Ιδίω η δική μα, η οποία έχει σηκώσει το βάρο και τη προηγουμένη περίοδου μόνη τη, έχει αντιλήψεις πολιτικέ οι οποίε είναι συντηρητικέ, οι οποίε είναι οικονομικά που κουβαλάνε ένα εθνικό βάρο οι βουλευτέ μα. Εδώ βάλαμε να λέει την αλήθεια, ότι στήριξαν νεοφιλελεύθερα μέτρα, συντηρητικοί είναι οι βουλευτέ και λίγα λέει και λίγα περιγράφει, γιατί πολύ καλά ξέρει αυτό και όλοι μα ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο. Από αυτέ τι πολύ light περιγραφέ του Ευάγγελου Βενιζέλου. Πριν ένα χρόνο η Ελλάδα ήταν ακόμα μοναδική πηγή αστάθεια για την Ευρώπη μέσα σε μια λίγο πολύ σταθερή περιοχή. Σήμερα τα πράγματα έχουν τελείω αντιστραφεί. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική νησίδα σταθερότητα. Μα οι εφημερίδε καραβινε τίποτα από αυτά που λε. Ευτυχώ. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική νησίδα σταθερότητα μέσα σε μια όλο και πιο ασταθή περιοχή. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλέ φορέ. Τώρα το διαπιστώνω για άλλη μια φορά Τα λεφτά μας τα μεταχειριζόμαστε για να βάζουμε τους άλλους να κάνουν το κέφι μας Αχ Έλενα σε παρακαλώ, όχι τόσες Οι ειλικρίνες που λέμε από την αρχή Έχει ένα δίκιο σε αυτό ο Πρωθυπουργός Ότι η Ελλάδα είναι νησίδα Χώρα την πήρε, άκρια είναι Νησίδα θα την κάνει σίγουρα Οδηγείται προ αυτή την πορεία η χώρα Με πολύ ταχύς ρυθμού Και με ε, πολύ συγκεκριμένα μέτρα Και βέβαια με την ανοχή κάποιων, των πολλών αυτού του τόπου, Ε, μία από τους πολλούς αυτού του τόπου Είναι μια εργαζόμενη που επίσης βγήκε σε παράθυρο Πάντα απέναντι στον Γεράσιμο Ιακουμάτο Δηλαδή που σπουδάζει στην Κομματινή Σπουδάζει ναι. Κατάφερα να το φέρει στη Θεσσαλονίκη, γιατί διαφορετικά θα διέκοπτε τι σπουδέ του. Ακριβώ, και δεν να και... κατάφερα... Ναι, κατάφερα να τη φέρω, Θεσσαλονίκη, κύριε Ευτιά, καλημέρα, καλημέρα σα. Λόγω χαμηλού εισοδήματο με τα περσινά κριτήρια. Αυτή τη στιγμή πληρώθηκα 121 ευρώ το 15η Σε διαθεσιμότητα, Σε διαθεσιμότητα, διαθεσιμότητα. είμαι στην ειδικότητα τη Κομωτική. Ρωτήστε του βουλευτέ που ψήφισαν και τα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Με 121 ευρώ ποιο μπορεί να ζήσει? Είναι ένα από τα απλά ερωτήματα που απευθύνονται στο δημόσιο λόγο τα τελευταία χρόνια, κυρίω τον τελευταίο χρόνο. Με αυτό το ποσό, ποιο μπορεί να ζήσει. Είτε είναι 700, είτε είναι 300, εδώ ήταν το πιο χαμηλό που έχουμε ακούσει ποτέ, με 121 ευρώ. Ποιο μπορεί να ζήσει το 15η βεβαίω, γιατί αυτά είναι 242 το μήνα, είναι αξιοπρεπέστατο ποσό. Ο καθένα, αν είναι σόφρον, για να σωθεί η χώρα, μπορεί να τα καταφέρει και να ζήσει με αυτό ακριβώ το ποσό.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 Αυτό στην Κίνα. Να ξέρουμε έτσι ας πούμε ότι πήγε ο Πάγκαλος στην Κίνα για δουλειές. Θα τον δουν οι Κινέζοι τον Πάγκαλο, θα τρομάξουνε. Είναι 37 Κινέζι σε ένα ο Πάγκαλος. <Συσχε> Δεν θέλω να πιάνω τα εξωτερικά αλλά είναι 37 <Συσχε> Κινέζι σε ένα. <Συσχε> και παραπάνω. Και το πουλή σαν ένα. <Συσχε> ναι. Θα απαντήσω εν αυτό που απάντησα και στο παιδί μου όταν μου είπε ότι εμείς φταίμε.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 Γεια σου αγάπη, καλώς όρισες Γεια σου χρυσό μου, καλώς σε βρήκα Ζουμπουρλού Το καλό και το υπόλοιπ Λέγε τώρα παρακάτω ας τις ευχές Έρι... να με αυτά Προκαλούνε και έμετο Ορίθε. Τι κάνεις λέω, είσαι καλά Τώρα που σ' ακούω Χαίρομαι και εγώ που σ' ακούω πάρα πολύ θα... Σε σκεφτόμουν το καλοκαίρι Δεν μου τι λες Το συμπόσιο τσιμπούσιο Το κάνανε για το τσιτούνι και το βρίσιμο Ο ένας βρίσκει τον άλλον Γιατί το κάνανε Άρα παιδί μου και και λεφτά Δεν ξέρω τι κάνω αν βρίζονται Σημασία έχει ότι ήμουν αστημένο τόση ώρα να, να δω Και δεν πήρε αυτό που περίμενα Απογοητεύτηκα σαν κοινό το είπα, Μα να ακούς τον Γιώργο να λέει από μόνος του Ανορθολογισμός Μα μόνος Λέγεται δεν λέγεται η ατάκα αυτή μόνη τη, Με μια ανάσα να το πει ο Γιώργος να κολλήσει πέντε φορές το πιο, το πιο σπουδαίο Ότι πηγαίνει από χώρα σε χώρα, όπω έλεγε ο άλλο από χωρίων-ισφορείων, για την Ελλάδα. Γι' αυτό μα βρίζει. Κλέπτε, νεμπέλιδε, χαμένου, βλάχου, ζώα. Όλα αυτά για να μα ευχαριστήσει, κατάλαβε. Καλά, τώρα δεν ξέρω τι κάνει. όχι και να κάνει, του δίνει ζωή. Δεν ξέρω από πού ρουφάει η αίμα, τι κάνει. Ποιο Αλλά πολύ τζόφενο τον είδα, τον Γιώργο. Σε αντίθεση με την Φίλωσα. άλλη την μπάμπο, το Σιμίτη, yeah. που έχει ζυτέψει dip. Α, ah. ο Γιώργο. Τι στο διάλο κάνει. Τα μυτσοτακικά κάνει. Πάει, βάζει αίμα, αλλάζει. Τι κάνει, Ρουφάει αίμα από κάποιον. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορεί να αναρτήσει. Κάτι, κάτι δίνει στο Γιώργο αέρα ανανέωση. Δεν καταλαβαίνω τι. Μάλλον το ότι διαλύεται το πασόκ. Έλα. Ο Σιμίτη από την άλλη γιατί δεν ξανανιώνει. Δεν καταλαβαίνω. Αφού είναι σκατόψυχο, βλέπει τη χώρα του να καταστρέφεται. Αυτό δεν τον τροφοδοτεί. Γιατί δεν χαίρεται Έλα. να γίνει φράπα το δερματάκι. Έλα. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αποστόλη μου, γιατί το κουκουέ δεν ξεσηκώνει τον κόσμο τώρα πια. Τι Αφού μη δεν ξεσηκώνει τον κόσμο, τι να κάνει το κουκουέ, το γραφικό. Βρήκατε, ξεσηκωθείτε από μόνοι σα. Σε σηκώστε εσεί το κουκουέ. Εγώ θέλω, εγώ θέλω. Εσείς θέλετε, βρείτε κι άλλου 10 που θέλετε και πηγαίνετε. Εσεί θέλετε μόνοι σα. Να μάθετε να μην θέλετε μόνοι σα. Να θέλετε μαζί εγώ. με άλλου, την πα και ξεσηκωθεί και το κουκουέ. Ναι, αλλά με το πριν... το μείναμε τρει και ο κούκο όμω. Του κουκουέ φταίει και αυτό που μείναμε τρει και ο κούκο. Ενώ το κουκουέ πόσο τα αφήσατε, 13 και ο κούκο. Τόσο τα αφήσατε. 2,5 και ο κούκο. 53 να γίνει. Ναι, θα στεναχωρηθώ. Καλά, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Σα έβαλα στέσ Ε, μπορείς καλώς. να κάνεις αλλιώς, δεν μπορείς να κρατηθείς Αγάπη μου γλυκιά, Το δηλαδή, ξέρω, το ξέρω, το καλώς ξέρω, ξέρω εσύ ναι, Καλωσόρισες για. Για. Και ύψης την προτεραιότητα είναι Να δώσουμε μια ανακούφιση Στους χαμηλοσυνταξιούχους Προτεραιότητα να δώσουμε μια ανακούφιση Στους ένστολους Χαμηλοσυνταξιούχοι, ένστολοι, πετρέλαιο, θα δούμε Λεπτομέρειε τώρα, όλα αυτά. Θα δούμε κάποια στιγμή. Θα τα λύσουμε τα θέματα. Το τραγούδι λέγεται Τσίρι Μπιριμπέλα. Αυτό που ακούμε δεν ξέρω που θα το βρείτε. Είναι ένα θέμα, ίσω το βάλουμε στο site. Θα το ενεργοποιήσουμε κι αυτό σιγά σιγά. Το οποίο site λέγεται ελληνοφrenianet.gr. Όλα μαζί τα βάλαμε. Για να ελληνοφrenianet μία λέξη. .gr». Θα κλείσουμε γιατί έχουμε το λαό ο θα μα πάει και στο μαγαζίνο με το Γιάννη Παπαδόπλου. Με ένα μήνυμα μια ακροάτρια είναι καθηγήτρια φρέσκια. Λέει, Σήμερα το πρωί πέρασα 2,5 ώρε στην ουρά τη ΔΕΗ για διακανονισμό, αλλά τελικά κατάφερα να διαπραγματευτώ να πληρώνω 63 ευρώ το μήνα για 6 μήνε. Φεύγοντα από τη ΔΕΗ, χάλασα 10 ευρώ για δουλειέ του σπιτιού και στο τέλο έμεινα με 7 ευρώ, το υπόλοιπο μου για τι επόμενε δύο εβδομάδε, όπου θα πληρωθώ 200 ευρώ με τα οποία θα ζήσω μέχρι τα μέσα Οκτώβρη. Από τον Ιούλιο στέλνω βιογραφικά σε ό,τι φροντιστήριο έχει βρεθεί μπροστά μου, κανεί δεν με έχει πάρει τηλέφωνο ακόμα. Σήμερα έκλεισα συνέντευξη σε ένα. Από αυτά τα λόμπι ευρέσεω εργασία, πολλοί άνεργοι θα έχουν περάσει από αυτά, γνωρίζετε ότι πιθανόν να χάσω το λιγότερο 10 ώρε από την εβδομάδα μου σε μια εργασιακή εκπαίδευση, σε εισαγωγικά, που δεν θα μου εξασφαλίσει ότι θα πάρω τη δουλειά. Μέσα σε όλο αυτό, έχουμε γεμίσει και ψήλου στο σπίτι, γιατί δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε φάρμακα για τη γάτα, τρει τελείε. Άλλοι δεν τρώνε για να φάνε τα παιδιά του, θα μου πει, τέλο πάντων. Κάθε φορά που με έπιανα απελπισία, σήμερα στο δρόμο και μου ερχόταν. Ναι, είναι λίγο σύντακτο. Κάθε φορά με έπιανα απελπισία. Σήμερα στον δρόμο μου, ερχόταν να βάλω τα κλάματα. Σωστό είναι. Έλεγα από μέσα μου: Δεν είναι δική σου ευθύνη για να κρατηθώ να γυρίσω στο σπίτι. Είμαι 25 χρονών, απόφοιτη φιλόλογος και επειδή είναι ευθύνη των κυβερνήσεων που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο η απελπισία μου, θέλω να καλέσω εσένα και τον καθένα από του ακροατέ σου να κόψουν τη μιζέρια του ή τουλάχιστον να τη φέρουν σε κάθε ποράβουλιο σχολείο που θα υπάρχει με περιφρούρηση στην περιοχή του. Αναφέρεται στι Μεθαυριανέ και μετά. Απεργίε των εκπαιδευτικών. Τελειώνει το μήνυμα τη Ακροάτριας. Το μόνο που μου απέμεινε είναι οι άνθρωποι που νιώθουν την ίδια απελπισία με μένα και θέλουν να παλέψουν μαζί για τα δικαιώματά του στην εργασία, την παιδεία κτλ. Δεν είναι δικιά μου ευθύνη το χρέο. Δεν είναι δικιά μου ευθύνη η χρόνια ή η ανεργία μου. Ανατροπή τη κυβέρνηση σημαίνει ανατροπή τη κανονικότητα. Άρα πιθανόν και ανατροπή στην απελπισία. Ραντεβού στι απεργίε και στα κλειστά σχόλια. Γεια σα. Αυτό ήταν το μήνυμα τη Ακροάτρια και καλό μεσημέρι. Okay. <sweak> Ναι, γεια σα. Γεια σα. Ορία εκεί. Να σου πω πέσει τον κύριο Καλαμύκι, επειδή είπε τώρα για τον μπίστη, δεν το πληροφορίσατε καλά. Στη δεκαετία του 70 ήταν στο έκλειε. Στην εξοκινούλευση αριστερά. Πού να τα θυμόμαστε όλα, κυρία μου. Εντά... Κάθε 6 μήνε ο μπίστηση αλλά. Πουλιά, είμαι πιο μεγάλη και πρόσφατη. Είσαι πιο μεγάλη εσεί που τα θυμάστε, παρόν δεν έχετε μπερδευτεί. Εγώ όχι, γιατί του ξέρω όλου, όλα τα καθήκια μπορώ να σου πω την δεκαετία από την ένωση κέντρου του Γειλούρου Παπαδρέου. Ο μίστη λέει να είναι μεγαλύτερο σκέκιο. Από τον κουβέλι, μπορεί να τον έχει ξεπεράσει. Όχι, αλλά εγώ δεν σου λέω για το κουβέλι τώρα. Είπα εγώ τι μου λε για το κουβέλι, εγώ είπα για τον κουβέλι. Ε, Αποστολή, εσύ είσαι αγάπη μου, Εγώ είμαι, ποιο νόμιζε. Αγάπη μου, Κωστά. Έλα. έλα. Πάνω τα τριπλάσια σου χρόνια. Πόσο είσαι καλέ, έβρε να τα έχει κακαρώσει, ήταν έτσι. Όχι, δεν τα κακαρώνει, Ιγρία ήρθε εφτά... η 7η Μαου. Μπορεί, Μιτσοτάκα. 65 Μαου. Και είναι αυτά τα τριπλά μου χρόνια, μακάρι. Ακούω, έχω πολιτική συνείδηση από τα 12 μου χρόνια. Γιατί Γιατί γίρκα στο μαροκάμα Είναι αγοράκι, τι πρώτα βγάζει καλά μαντά. Ε, δεν ξέρει. Δε. Α, εγώ θα σου πω. Φόλου βγάζει, φόλου. Φόλου και φραγκόσικα. Φόλου. Βρίσκα το μελγαλά ή δεν πήγε. Εγώ δεν πήγα. <laughs> Πώ δεν πήγα, Να μην βάλω εκεί πέρα ένα στεφάνι, ένα λουλούδι. <laughs> <laughs> <laughs> να μην κάνουμε <laughs> ένα πάρτι γύρω από την πηγάδα. Έτσι, έτσι, έτσι. Αποστολέ. Έλα. Δύο ερωτήσει. Πρώτον, από φέτο σημαία θα είναι κανονικά. Ε, φίλε, υπάρχει εθνική ανάγκη τώρα, δεν είμαστε τώρα για άλλα. Α, δεν πιστεύω να γίνει με δίπλα που το Α, για εθνική ανάγκη, συγγνώμη. Εντάξει, το δεύτερο. Να παίζουμε τώρα με αυτά, με την πατρίδα μα. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Είναι κάτι να κλίνουμε, κάνουμε καλά. Κλείνουμε έτσι τα σύνορα, σύνορα, έτσι. Τη να, πατρίδα μου η σημαία έχει σήμα το σταυρό, τον αγγελωτό. Να σου πω Έκανε διαφημίση ο καλαμόκη στο λαβίθι, μου φάνηκε. Γιατί τι είπε. Είπε, λέει, ακούτε, λέει και το λαβίθι. Καλά κάνουμε διαφημίση στο λαβίθι, τι πλέκε αυτέ. Πάρι πρώτο το β Α, ακούστε και εκεί πέρα το βράδυ, τον άλλο που έχουμε εκεί πέρα με του Λίκου. Ναι, ναι, α, τι, πάλι λίκα θα βάλει. Α, δεν έβαλε Λίκου, δεν ξέρω, δεν ακούω. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ακούω, ακούω δεν... τον εκλεκτό συνάδελφο, τον ακούω κάθε βράδυ, Έχει αλλά δεν έχω το ακούσει τον Λίκο. Αποστολή μου. Έλα. Τι κάνει. Καλά. Καλό χειμώνα ή μάλλον καλό φθινόπωρο, και χαιρόμαστε που σα ακούμε για άλλη μια φορά και εύχομαι να σα ακούμε εισέτοι ακόμα. Ε, ήθελα να πω και εγώ, χθε έβλεπα την εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου στο Εξτρατεία. Πραγματικά αυτό ο Χρήστο ο Κόνστα που απαγγέλλεται τον δημοσιογράφο ή τον Έλληνα, δεν ξέρω τι ακριβώ είναι, πώ δεν βρίσκει, γιατί δεν ξέρω αν την είδε στην εκπομπή, είχε πάρει και ένα τηλέφωνο μια κοπέλα εκπαιδευτικώ που φαινόταν μορφωμένη και τα λοιπά, και είπε την εξή ερώτηση, Πώ γίνεται κάθε φορά που. Είναι σε κατά τον Ελλήνων και δεν λέει μία κουβέντα συμπόνια για όλου αυτού που απολύονται, που αυτοκτονούν, που χάνουν τι δουλειέ του. Πρέπει να μου το εξηγεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι ζώοι άνθρωποι είναι αυτόν; και ποια συμφέροντα δουλεύει, για ποια συμφέροντα. Είναι με του Έλληνε, είναι με του έξω. Δηλαδή, μου θυμίζει πια αυτή η φόνοδιμητρακία. Για πραγματικά αυτό ο ήρωα του ξαφά έχει βρει να μετακόκριση το πρόσωπο του Κώστα, Και του λέει το πιο ωραίο, σαν επίδο γυναίκα. Το μόνο λέει δεν έχετε πει ακόμα. Λέει. Οι Γερμανοί είναι φίλοι. Μας. Απλά μην είσαι σίγουρος, κάτω μια πισινή. Μπορεί να το έχει πει και να το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να το έχει πει και να το έχουμε πάρει χαμπάρι λες τι. <laughs> Γεια σου λέω Αποστόλου. Ναι. Ε, π... Μπορεί να μου πεις πώς τους ψήβιζα από Αποστόλου 60 χρόνια αυτούς. Έτσι μόνο κούκι, πίκαινες τόριχνες. Καθώς τους λίγους, ξέρεις. Η και μετά θα έρθει και θα πει, «Αχ, δεν έπαιξα το δεύτερο κομμάτι του ακροατών» ναι. Αχ, δεν χωρέσαν οι Κατάλαβες; και έτσι κόλος μετά; Για να πει. χρόνια; είμαι πολύ Εγώ στα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 Στην πάντα! Στην πάντα! Στόχος μας είναι και παραμένει να συνθλίβονται οι αδύναμοι και να ξεφεύγουν πάντα οι ισχυροί. Εγώ δεν το δέχομαι. Εμένα μου στείλει yeah. mail, Τρόικα, το σκίσω, το ξέρετε. Την επόμενη χρονιά θα πληρώνουν όλοι τι βάστακτους φόρου. Το ξέρετε, Μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλο και στην εποχή των μνημονίων. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Τεφέ και σμήνη, τσιριβήρι